Δεν ακούγεσαι Δεν ακούγε τη μαλακιά Λέτε, Λέω, έλα ρε Αμποστόλη μα έπρεσε με το τούκε του να πούμε, σε παίρνουν 10 λεπτά. Τι έγινε, να σου πω, Όλοι οι άπαλοι έχουν μαζευτεί στη βουλή. Ο Κωστάκι παθαίνει ρίξη χειαστών, παιδι ποδόσφαιρο. Ο Αντρουλάκι παιδι μπάστι να πούμε, παθαίνει ρίξη χειαστών. Τι γίνεται με αυτά τα πράγματα να πούμε. Ε, παθαίνει, δεν είναι ο Νικυριακό που το πάει το μπαλάκι του τέννη πέρα, δόθηκε και δεν παθαίνει τίποτα. Τέλνη κι εγώ παίζω τέλνη, μπράβο. Φέλη, Φέλη. Φέλη. Να σε μάθω ατέλης Να της αρέσουν τα μπαλάκια σαν τη δουν Και μερόκατε ρόγα τεντωμένη ε, Μερό ρόγα τεντωμένη, καλά Έλα σε μέρα να σου μάθω για κολπάκια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 Μέσα καλά έκανες. Σιγόλια. Τα είπαμε τέλος. Να είσαι καλά. Έλα ρε πολιτική αλήτη. Όλο το κλείνεις βιαστικά. Εγώ θέλω να είμαι πολιτικός αλήτης και εσύ να σε πολιτική μαντάμ. Μαζί της δεν υπάρχει που Πολιτικό αλήθεια και συνασμε σε πολιτική μαντάμ. Και εγώ γουστάρω να με μαντάμ Έλα να σου πω. Αυτό ο Συριδαίος χάρηκε που του έβγαλε από το Λάκο. Έτοιμο ήταν από τόσο ωραία λόγια που σου λέει. Να σου πιάσει το γρίλο έτοιμο. Πογό να μην σε χάσει. Δεν προσέχει. Πες, πες, πες, να προσέχει. Λοιπόν, και εκτό τα άλλα άκουσα από το ότι θα και Σημαίνεται ότι η χώρα θα γίνει αυτόματα Σουηδία και Ελβετία. Κάνουμε το προνόμιο, Έχουμε πολλά να γίνουμε. Έχουμε γίνει Δανία στο παρελθόν. Ναι. Πολλά. Τόχο μας η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότ. Αυτό σου λέω. Επειδή με στη Δανία, λέω να χάσουμε το προνόμιο. Να το πάρουν τώρα η Σουηδία και η Ελβετοί. Όχι, Ρεγάμοντο. Mm. Τρελαίνομαι. Τώρα τελείωσα. Τώρα είμαι μια χαρά. Α, σε τώρα σε κλείνω. Καλό Για. αγώνα. Καλό αγώνα, γεια. Έλα, αποστολή μου. Έλα. Καταρκή σου έχουμε καλό ταξίδι στη Θεσσαλονίκη και να προσέχει, να προσέχει, γιατί αυτοί κάνουν πολλά προβοκάτσια. Το λοιπόν, δεν. Τι δε... κάνουν προβοκάτσια. Ε, ξέρει εσύ πεισαι, κοινή γανίκα. Πα περιπτώσει. Αντί να λε μιτσοτάκι, μπει, θα λε ο αρχηγό πηγαίνει και έληξε. Εγώ το έχω αλλάξει κάπω. Τον έχω αλλάξει, λέω ο μιτσοτάκι ο Γάμα. <laughs> Δεν είναι ο τρίτο, όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι ο τρίτο. Όμω όλοι <σταλεί> καταλαβαίνουμε. Ναι, δεν είναι στο facebook λέει η μαρέβα. Έλα καημένα, εμεί δεν Δεν είσαι μόνο σιό Μιτσοτάκη, υπάρχουν κι άλλοι. Σωστό. <σταλεί σταλεί> Επίση, <σταλεί> μπορεί, και εγώ αυτό. αυτά να τα το τον Δημήτρη Μιτσοτάκη, τον ενδελέχεια. Που είναι φίλο μου και έχει χαθεί να του λέω α πούμε. Γιατί δεν έχει πάει τόσο καιρό τηλέφωνο. Αυτά. Να καλά. και φαίνεται τώρα θα το κλείσει Αμών. Στο φάλιρο. Πες να το κάνει έγκαιρα. Ναι αυτό της είπα. Να το κάνει έγκαιρα. Από τώρα που κλειστεί δε εντύπωση μου κάνει. Ωραία, Ήταν, δέστο. Τώρα θέλω να ρωτήσω τον οικονόμου, γι' αυτό δεν μείνει καμιά δουλειά, γι' αυτό θέλω να κλεισόμαι. Ωραία, δέστο, δέστο για να προλάβετε. Έλα ρε Αποστολάκι. Αποστολή, έλα. Απροσάρμοστε. Τι έγινε. Απροσάρμοστο και αλήτη πολιτικό. Γιατί αυτό δεν είναι σάτυρα, είναι πολιτική αλητία. Έτσι, μπράβο. Να σου πω, πολιτική αλητία δεν είναι αυτή που κάνει ο Ευαγγελάτο να δείχνει αυτό τέλος το τέλο πάντων που πάτησε στο γατί στη Σαλονίκη και να μην δείχνει του μπάτσου όταν χτυπάει του φοιτητέ. Δεν του πατήσανε κάτω. Του πατήσανε πάνω. Δεν του πατήσανε κάτω, το ίδιο είναι. Ναι, είναι το ίδιο με το γατί. Όχι, γιατί οι φοιτητέ αντιστέκονται, το γατί όχι. Άσε που του φοιτητέ του έτρωγε ο κόλο. Του άλλου το κοίταγε μια ώρα. Τι κοιτάζει να λέει, Όχι, δεν ξέρω φοιτητέ. Τι να κάνει και ο μαντατζή, τον κοιτάει κάποιο με καθαρό φλέμμα. Άστισε, δεν έχει ξαναδεί. Όχι, δεν έχω ξαναδεί. Ε, αυτό σου λέει. Σκέψω να Τι ψυχρή είναι ανάγκη.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 Site, να βρω το ηχητικό ή τέλο πάντων το βίντεο, η γιούχα που έφαγε η που όταν έκανε για το Ακρόπολη, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Α, Τα δεν το χαμπάρι αυτό. Δεν χαμπάρι. Ναι. Λοιπόν, μια εβδομάδα έγινε. Πήγε να κάνει τώρα τέλος πάντων, δεν ξέρω τι Κάπου αλλού είδα. σε ένα σχολείο και είπε ένα παιδάκι. Ο μου λέει ότι έχει βιζάρε. Αυτό διάβασα. <laughs> <laughs> <laughs> Όχι, ρε,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 Άντε, σήκωσε το δοκτάκι. Απαντάω. Ε, που ναι, απαντάεις θα πούμε. Τίποτα. Τώρα που μιλάω, τι είναι, δεν είναι ότι απαντάω. Τώρα μίλησες, αφού μίλησα πρώτο σεγκό. Ναι, εσύ πρέπει να μιλήσεις πρώτο. Έτσι πάει το σάββαρο, αφού βρήκες. Σε περίμενα. Α, με περιμένετε πολύ. Ναι, ναι. Θα σε ρωτήσω, φιλαράκι, επειδή νιώθω πολύ θυμωμένο. Για πες μου λίγο, αυτό το μουλκύρια πανεμποκράτα και χμάλω το, το κοριτσάκι στο παγκράτη. Βγήκε δημόσια και είπε, να πούμε ότι έχει βίντεο και τέτοια. αρχή. Α, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρετε, το άκουσε βγει και την αυτή τη μαλάκου να πούμε και είπε ότι έχω βίντεο και τέτοια με το κοριτσάκι και αυτά. Δεν μιλάει κανένα, εισαγγελέα τίποτα, δεν υπάρχει. Γενικώ όποτε βολεύει υπάρχει, αλλά δεν βολεύει πάντα. Φούνα σουγαμί. Γάμι... Σε τέλο πάντων, ρε φίλε, θα γίνει επανάσταση. Στήλες. Έλα τώρα, πάνω που έχει τη σεζόν, έχουμε άλλε δουλειέ. Α, ωραία. Έλα ρε, γεια σου, μου, γεια, σου, γεια σου. μου. Τι κάνεις, καλά. καλά. Είσαι. Λοιπόν, και να σου πω: Ακούω το σύνθημα συνέχεια με μπιπ, μπιπ, μπιπ. Μπι. Αυτό το μπιπ μπι, κακουράζε γαμμάτι μου. Οπότε καλύτερο δεν θα ήταν το Μητσοτάκι, γελιέσαι. Γελιέσαι. Όπου για ξύπνιο σπερνιέσαι. Αρτομάτι από την Κρήτη που μα έφερε γρήπη. Να, και, α, α κάνει τραγουδάκι σε. Γελιέ, Μητσοτάκι, γελιέσαι. Πολύ ακούγεται. Σωστό, θέλω λέω και εγώ το τραγούδι μετά γελιέσαι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Γελιέσαι, γελιέσαι, γελιέσαι. Εντάξει. <μήλυνα> ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ε, στο, στα παραπολιτικά πολιτικά έχω πάρει. Ναι. Μπορεί <μήλυνα> να μιλήσω με τον Αποστόλη Μπαρπαγιάννη. <χω> Ο ίδιο. Α, φωνή στολήφωνες ακούγεται αλλιώτηκε από το ραδιόφωνο. Μπορεί. Ε, μάλιστα. Ο Τσολιάς, ε. Αχα. Ε, και στον καπιταλισμό η ελληνοφρένεια, όπου τη συμφέρει. Δεν πηγαίνει από το ρεύμα στα παραπολιτικά. Καπιταλισμό έχουμε. Θα σας ακούσουμε τα λαρίγκια. Μην αγχώνεστε. Έγινε, ευχαριστώ. Α, το λήξαμε. Ωραία. Ναι, καλημένε. Καλημέρα. Είσαι δημοσιογράφος. Ε, ναι, είμαι μέλο εσένα α πούμε. Ναι, ε, μια πληροφορία ήθελα να μάθω αγαπητέ μου. Είχε πει ο πρωθυπουργό ότι θα δώσει κάποια επίθεμα τα χρυστούκαν μέχρι αυτή που έχουν 800 ευρώ. Ναι, ετοιμαστείτε. Θα πέσει χρήμα. Ε, είμαι μέσα σε αυτό. Εγώ βάλω 4,5 εκατοστά λόγω αναπηρία. Νομίζω ότι δεν δική... 4,5 κιματοστάρικα σα δίνει λόγω αναπηρία. Μάλιστα. Και φτάνουνε. Πάρα πολύ φτάνουν, καταλαβαίνετε. Α, λέω κι εγώ. Μάλιστα. Μηντσοτάκι θα... να να ψηφίσετε, δίνει λεφτά; Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός Ε τι μου, εγώ για Μητσοτάκη θα ψηφίσω, για όνομα του Θεού Μα αν είναι δυνατόν Δε μου <συσοφίλου> λέτε, θα πάω στο λογιστή μου να κάνουν διαδικασία Εγώ λέω να πάρει την ιδιωτική εταιρεία security να σας φιλάει τα λεφτά που θα σας δώσει Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου, με κάνεις και ευχαριστώ Να σε καλά Πολιτική αλήθεια παρακαλώ. Θα ήθελα να κατέψει όλα ρεμά. Έκανα πολύ γουστάρο. Πολύ γουστάρω, αντικρινά σου μιλάω. Τα ανακατέα και με τα μάθηση. Τα ανακάτεμε αυτό που του κάνει, που του λέει την αλήθεια μέσα από τι άτυρα, αυτό που καίει πιο πολύ. Καταλαβέ. Δεν νομίζω την οχλή βρισκό. Του ενοχλεί, σου λέω του ενοχλεί πάρα πολύ για την ζώα, γιατί του ενοχλεί. Καταλαβαίνε. Για να καταλάβει που έχουν φτάσει. Κατάλαβα. Όπω ο πατέρα μου που σου κομποίεται ελληνικό άνθρωπο. Είναι εντανο φρύων. Και γεννά η μάνα μου την αδελφή μου την μικρή. Αν τη βγάλει ο πατέρα μου, Νικολάγευνα. Νικολάγευνα. Νικολάγευνα. Α, δεν πάει και ο πατέρα μου στα μυαλά του, Σοβιετικό όνομα. Κατάλαβα, κατάλαβα, αλλά πάει απλά λοιπόν. μου κουμπώνει διάφορα πράγματα τώρα για σένα. Και πάει λοιπόν και λέει, δηλώνει ας πούμε, το παιδί να το βγάλει Νικολάγευνα. Ο παπππ, ενώ είναι ορθόδοξη η Ρώση και πιο ισχυρή η από εμά, δεν δέχεται να τον βγάλει Νικολάγευνα επειδή είναι ρωσικό τόνομα, Σοβιετικό. Και τελικά τη βγάλαμε την κοπέλα να πούμε Νικούλα. Νικούλα, πα, πα, πα, πα. νικούλα, Νικούλα, νικούλα, νικούλα. και καντονάρι τον πρ Νικούλα. Τι. Νικούλα, Χαράλαμπος. δεν ακούγεται σου Νικούλα. Θυμάσαι που ένα παιδάκι μικρό σε ένα φεστιβάλ στις Όχι, αλλά ξέρεις τι θυμάμαι. Θυμάμαι ένα φως που ερχόταν μαζί σου. Τι θυμάμαι ένα φως που ερχόταν μαζί σου. Και μέρα ξημέρον αλλιώ <laughs> Αυτό θυμάμαι. <laughs> δεν είναι φως, δεν είναι φως της μέρας σου σου. Είναι λουλούδι που τη νύχτα με ξυπνά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι είχε γίνει στο φεστιβάλ δικητή. Ποιο παιδί, ούτε που σου Ποιο. Σε ένα φεστιβάλ κρανεί ο μου και η αδερφή μου με τον Άρη, τον μικρό. Το Βελουχιώτη τον Άρη, όχι άρης κάτι, αριστερή και τα λοιπά. Άρη, λοιπόν, και του είχε κάνει στον Η γλώσσα πάει στην φίλε. Η γλώσσα πάει στην άλλο. είναι Βγήκαν οι επίδοσοι. Κούρασε, έλα, για. Έλα, ρε, Βοσολαρέ. Έλα. Έλα, ρε. Ακούω τώρα από αυτό που είπε τώρα ο άλλο, διαφωνώ. Που είπε ότι και καλά η δεξιοί δεν θα ασχοληθούν με το ίδιο ήθο του Κουκουέ. Το θυμάσαι που θα πα, λέει τώρα στο φεσιβάλ. Ναι, και δεν θα ασχοληθούν οι ναι. Επειδή οι δεξιοί είναι τόσο μαλάκιε, αυτή η δεξιά δεν είναι η παλιά, η έξυπνη καραμανική δεξιά, η οποία το τοπέζε ότι είναι υπέρ του Κουκουέρε, παιδί μου. Και ότι εντάξει, πρόβλημά μα είναι το Πασό και με του Κουκουέρε διαφωνούμε, αλλά του σεβόμαστε. Και επειδή είναι μαλακισμένοι. Αν είναι η δεξιά του άδωνη, του βορείδη και όλων αυτών των πασιστοειδών, σίγουρα θα ασχοληθούν και με το ήθο του κουκουέ. Είναι τόσο μαλάκε που δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτό που κάνουν. Για να δω, θα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα γελάσουν αυσί. και τα τσιμέντα. Με ποιο? Με του δεξιού που θα ασχοληθούν με το ήθο του κουκουέ. Μα τόσο μαλάκε Λ... είναι, ναι. Δεν είναι άδωνη και βορείδη, δεν του έχει κανού να το κάνουν και τον πλεύρη. Και το άλλο που θέλω να σου πω για το σύνθημα, ρε. Στη γειτονιά μου στην Ειδονία, προχωνάζουμε συνέχεια στο γήπεδο. Σε ριζέ, είστε? Όχι, βέβαια. Θέλω να 40% Εγώ δεν σ 40%. ΣΥΡΙΖΑ έπουμε και 10% το κουβέρα. Αλλά με το χοντρό με συνέχεια, αλλά δεν πιστεύω να δείξαν ένα σάδο είσαι κανένα μισωτάκι να μα πιθανε. Γιατί μια φορά που προσπάθησε ο κεραμέίο να έρθει στο σχολείο στην καλοπρέζα, έτυχε κλωτσιδόν. Και αυτό δεν το λένε, πήγε πρώτη Δευτέρα Γυμνασίου και αρχίζει το κράξιμο. χρήθηκε Γυμνασίου δεν τόλισε να πάει και στο λύκειο ο ήταν προγραμματισμένο να πάει, ούτε καλά παίξω δεν πέρασε. Φώναζέ το λύκειο συνθήματα κατά τη κεραμέο. Και εγώ προτιμώσουν χιλιάδε φορέ απεράκια θα γίνεται να φωνάζουν μισοτάκι αυτό λένε τραπέσια μαλάτα. Για το πως που και το πώ μπορούμε κάνουν τράγκε και πώ κάνουν κόμματα και πώ τι Πριν παντρευτεί το Χαλβά, μου άρεσε η ισία κοσιόν. Έτσι, σαν γυναίκα, ρε παιδί μου, πόλα στον πόλεμο. Να του παρουσιάσει. τώρα τι να σου πω κι εγώ. Πριν παντρευτεί το Χαλβά, τώρα βάζει και κάτι ρούχα, αγάπησε τα ούτε η μάνα μου σχορεμένη διαφορά. Τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Τώρα ξέρει τι μου αρέσει, έτσι. Πια? Αναστασία, για γιατί. έτσι, μπράβο, έτσι μπράβο. Είδα σήμερα κούκλος, μου κούκλος, κούκλος, έλα. Σήμερα Αλέ, μην... Στο βίντεο εκεί στο... Α, το πρωί Το πρωινό, το πρωίνο, Εντάξει, έσκησες, πάλι, έλα. Χθεσινό στιακιά. ήταν, σου λέει, όχι πρωί. Ναι, μωρέ, εγώ το πρωί το είδα, ε, ε, ε, που ξύπνησα. Α, μπαίνεις θα... στα νέα του ΣΥΡΙΖΑ για να δεις τι γίνεται, να. <laughs>